αgetElementById βάζει. Τι, τι κάλεις; καιρό έχουμε 맞아요. Και πως ήτο calculus. Το προηγούμενο δεν ίσουν. Στο προηγούμενο δεν ίσουν να... γιατί; τι. Ε, Εκάτιηξε να βάζει. Ε, κάτι να ή, ή θα ή ή κάτι τέτοιο ναι. αυτό, λοιπόν, οπότε, δεν αυτό οπότε πολύ Το θα <laughs> Ε, να πούμε ότι είναι το 17 επεισόδιο, αλλά έχουμε βγάλει είναι... 16 έτσι. Δηλαδή το θυμίζουμε, δηλαδή το πρωί θα το πιάσει. Εντάξει, αυτό θεριακά. έχουμε πει ότι θα βγει κάποια στιγμή, που δεν το περιμένουμε, ε, το ε, και εντό και έξω. Το αυτό είναι ώστε. Ώστε. Βλέπετε, σαν το Winamp, το know, οποίο κάποιος μου είπε, ήταν στην 20η και και μπήκε κατευθείαν στην 5. Δεν πειράζει καμίαν τέσσερα ποτέ Και έλεγε, «So all fine, that we skip the number. Ότι και καλά οι αλλαγές ήταν τόσο σημαντικές ρεπέδιβου με, ότι, με το πρέπει, που αλλάξανε yeah. την έκδοση κατά ευτεία. Αυτό κάτω και εμείς. Και την άλλη φορά θα φύγει το 48 και δεν είμαστε επάκολη κάτι. Οκ. Να πούμε ότι είναι για ακόμη μια φάση 17ο επεισόδιο του Newcast από όλα αυτή τη φορά. Και να ακούμε ότι θα συνεχίσουμε αυτό που αρχίσαμε στο 17ο επεισόδιο με τα θέματα εκτός site. Ε, ναι, αυτή είναι η φιλοσοφία όπως είχαμε πει. Τι άρπερδε ή μ' άρεσε, άρα μ' αρέσει. Τι συνήθως. Τώρα να πούμε ότι εκτός... Από νομίζοντας ο γιατί δεν είναι Τα θέματα εκτός site ε, δεν είναι και απόλυτα. Δηλαδή, αν κάποιο θέμα κρίνει ότι είναι καλό και ότι φοράει αρκετή κουβέντα πάνω σε αυτό και τα σχετικά, θα το πούμε. Δεν είναι Κοιτάει, θα κοιτάει όλα τα θέματα. Αν δίνει πως είπαμε κανένα και μας την πει μετά, ξέρω Θα το κάνουμε διαγωνισμό αυτό. Επίση, να πούμε ότι κάθε φορά που λέμε από που εκπέμπουμε, είναι πολύ σημαντικό. Γιατί έχει και διευθυνά η του ήχου Πόσο ε, ναι, γιατί επειδή μπορούν άλλοι ατμόσφαιρα, άλλους τέτοιους της Στούμπας, άλλο άλλο δη... Και επίσης άλλες καρέκες έχει ο που δεν τρίζει και άλλους Οπότε να δείτε βάση και να μπορεί Πιστεύω σε σένα θα είναι καλύτερα, ούστηκη, γιατί πάντα αυτός ο Και οι Όχι, εννοούσε για το τέτοιο, και τα λοιπά Παραπισκάσεις πολύ δηλαδή ναι. Α, Επίσης καλώς... να πω ότι στο σπίτι του Άγγελοι πόμαστε τώρα έχουμε βάλει και φίξ από αυγά για να έχω καλύτερη... Είχω στο σπίτι Και επίσης μου να κάνουμε διαγωνισμό όταν ήρθε Ναι Όποιος χρήστης απαντήσει πρώτος σωστά στην ερώτηση Ναι ε, Σε ποια μέρη και από πόσες φορές έχει οικογραφηθεί το νύο Θα πει δηλαδή ε, αν το πόλη 8 χωρές, κάνα 3 και έξω εγώ στην ε, Καλαμάτα άλλες 4. Αυτό βέβαια υπάρχει και cheat να τα ακούσει όλα ε, Ναι παιδί, έχουμε πει σε όλα Έχουμε πει σε όλα, Α, άμα δεν έχουμε πει θα πρέπει να το καταλάβει ε, θα πρέπει να πει και σε 3 δεν αναφέρθηκε Όχι, θα πρέπει να το καταλάβει Όχι, θα πει άλλο. άκου ότι έκανε και ο ήταν άρα εκεί Εντάξει, δεν είναι χαλόμαρα Όχι, δεν κάνουμε, δεν κάνουμε Τολίζω ότι φάλα το ε, αν δεν το έχουμε πει μπορεί να πει στο τρίψι ούτε και να το στο σπίτι μου το σπίτι του χρήστη του Αγίου Μενός Τεχίδα, σπίτι το χρήστη Κάτσε από το που μένω, ρε φίλε τι θα πει. Στο σπίτι φύγε. του φρήστου. Ναι, και άμα λέει στο σπίτι του να λέει στο σπίτι του κάτω. Λοιπόν, ωραία, ο οποίος τώρα, για τον όπου στο πού έχουν ε, μέχρι το δεκατεύωμα όμως, ή μέχρι το σημερινό Λέ, το και το και σημερινό, ε, θα κυρίσει κάποιο δώρο, στη, αλλά πρέπει να στείλει με όνειο κόμμα, δεθνεί. Γιατί μην νομίζω καλά στο διαγωνιστό σου. Δεν πάμε στα θέματα, σιγά σιγά. Έχουν mm. ε, πολλά πούμε. να πούμε. Ένα κοιτάξι με πρόβλημα τουλάχιστον με δέρτης περιοχής, ναι είπαμε συνεχίζει να είναι περιοχή είναι το θέμα του πάρκινγκ. Ε, αλλά για ποια έννοια, δηλαδή παντού υπάρχει αυτό το πρόβλημα, δεν υπάρχουν εκπαιδευτές, αλλά πολλά κτλ. Αλέψαμε χθε το βράδυ, ήταν 20 λεπτό, βρίσκω σε 5 5-6 Είναι ένα κύκλος που κάνω και σαν να 3 3-4 Τέλος mm. που είναι, εκτός του ότι είχαμε κάνει τα πιο απίστευτα με που περνούσε με το ζόρι, mm -hmm. πέσω και οι καταναγκές, οι δεν υπήρχαν θέσεις οι πιασμένες Για ε, παράδειγμα, είχε έναν μέτρα και είχε ένα στη μέση. Δηλαδής δε... μένει τρεις θέσεις για ένα αυτοκίνητο και αυτό το οποίο νομίζει... Ναι, που αλλά ξέρει τι γίνεται. Μήπως ε, αυτό, αυτό γενικότερα δεν είναι μόνο εδώ, είναι παντού έτσι. Δηλαδή, ακόμα και σε μεγάλα, κόσμος και τέτοιοι και, και το κάνουν είναι αυτό. Και το κάνουν ναι. δηλαδή, ο και πιάνει δύο θέσεις. Απλά αυτό που σκέφτομαι εγώ με αυτό το περιπτώριο παράδειγμα είναι μήπως το έβαλε κάποιος και μετά ήρθαν και πάκναν οι άλλοι αλλιώς. Οπότες έτσι δεν φταίει ναι, τελικά. Με το συγκεκριμένο παράδειγμα που λέω είναι αναγκαστικά κάποιος που το μπροστά περιθώριο δεν ήταν να πάω είναι μια κολόνα ας πούμε. Oh. Οπότε θα μπορούσε να έχει βάλει κολυτά στην κολόνα μπροστά και να έχει χώρο για άλλα ένα-δύο χρόνια. Απλώς το έκανε για να μην υπάρχει περίπτωση να το, το χτυπήσουν αλλά... Ή μάλλον, είμαι σίγουρης στα γυναίκα του Ναι, ως πάλι. Ναι, ως Απλά το πάρκα έτσι το άφησε και έφυγε, σους πούμε είχα σκεφτεί. Α, μας ήταν έτσι εντάξει. Έχουν ξεχυλίσει τα σκουπίδια, τα οποία να πούμε πρέπει και τα παίρνουν κάθε μέρα, δηλαδή τα πείσαι <laughs> με πολύ... Έχουν ξεχυλήσει, με αποτέλεσμα να έχουν φύγει έξω τους κάρους και να πιάνουν άλλη μία θέση παρκαρίσματος <laughs> Ωραία είμαι αρκετό όμως, <laughs> βέβαια έχει και χαρτώνια και τέτοιες γούμουν ε, αλλά... μιλάμε <laughs> για δύο κοινωνικά προβλήματα, σε ένα, κακή συλλογή από κομμυδί Επίσης ε, συγκεκριμένη η γιαγιά, mm. η οποία κάθεται τουλάχιστον μία με μία μισή ώρα έξω από το σπίτι και κρατάει τη θέση για, να, για το όταν θα ο γνωστός της ο συγγενής στα <συστάει> αμαρτάρια. <συστάει> Αυτό είναι μπροστά <συστάει> αλλά... στην πόρτα ή πιο πέρα. Όχι, είναι μπροστά είναι στην πόρτα, επειδή μου, αλλά εντάξει. Κάθετε όμως, έχει φτάσει στο σημείο να κάθετε μια μισή ώρα έξω και για να περιμένει. Εν πάση περιπτώσει δεν θα το πεις, δεν πιστεύω. Ε, όχι, μου επιτρέπετε. Αυτό δεν το έλεγα σαν πρόβλημα εντάξει, γυναίκα... Εντάξει, ναι, βασικά το κάνεις γιατί το κάνεις και εσύ. Αλλά φτάσει στις γυρίσεις να κάνεις άλλους μία μισόν. Δεν μπορεί να βγει άλλος πάκι, να μία μισό να κάνεις Δεν ξέρω αν το έχουμε πει και παλιότερα, όχι σε podcast γενικά. Μια σωστη θα ήταν από και πέρα Εξ αρχής, δηλαδή γίνονταν έτσι. Δεν είναι υποχρεωτικό λοιπόν, να χτίζονται έτσι. Αυτό νομίζω... Σε, σε μερικές περιοχές πρέπει να είναι, εγώ νομίζω. Σε μερικές περιοχές... Νομίζω... Νομίζω... Στην καλαβαριά δεν υπάρχει οικοδομή χωρίς πιλωτή. Από τις καινούριες που χτίστηκαν. Mm. Απ' έξω και μετά. Τώρα ποιες ήταν οι πόλεις δεν έχω δει ποτέ. Τώρα τελευταία που χτίζουν κάποια σπίτια κάνουν υπόγειο mm. πάρτι. Ε, Πάλι δεν κάνουν όλοι. Όχι όλοι. Για να πέσω χτίστηκαν αυτό ένα εδώ δίπλα έχει. Αυτό δίπλα έχει. Πάνω στο δεξιά στην εκκλησία έχει. Αυτό το πίσω. Από το πλάι που μπαίνεις, σε εμάς χτίστηκαν 3 κατά το σπίτι μου και εκείνα και τα 3 έχουν. Και επίσης μια σου θα ήταν όταν πας να αγοράς αυτοκίνητο να μπορείς να αποδείξει ότι έχεις θέση και να το βάζεις. Πάει πακέτο αυτό. Εντός αν να έχεις πιλωτή. Αν έχεις πιλωτή. Ε, αυτό τι δεν είναι λογική. Η, η, το πρώτο η, αυτοκίνητο. Ναι αλλά η αυτοκίνητο αυτοκίνητοβιομηχανία που πας θα σου πει θέλει να πουλήσει το max. Δεν θα κοιτάξω αν έχεις πάρκι. Θα λεφτά έτσι. Ο θα πρέπει κάπως κράτος. να σε υποχρεώνει. Ας επιδοτείται αυτό ο οποίο έχει πάρκι. Ναι. Επίσης, ναι. Εγγενικότερα αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα, βέβαια εδώ τα λέμε εγώ πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα. Ναι, αν και προσωπικά δεν το έχω βιώσει και πάρα πολύ, μπορώ να μην έχω και να μιλάω Ούτε πολύ Αλλά εν πάση περιπτώσει πιστεύω ότι οι μερικές ε, λογικές είναι και ακραίες όμως αυτό να ψάχνουν να πάρτι δηλαδή, επειδή εσύ έκανες τρεις Κύπρους, για παράδειγμα θα το πάνω στον πάρα ανάπηρου θα καταλήξεις εγώ τελικά να το βάλεις πάνω στο πίσω δρόμο και μην μπορείς να περάσεις περισσότερο από το πρωί. Άμα θέλω να πω ήταν τέτοια παιδιά. Πάντως τυχερός ή 20 λεπτά βλέπεις της. Σε λίγο υπάρχουν και περιοχές που ψάχνεις 45 λεπτά. Ναι, εγώ το συγκρίνω με εδώ πέρα κάθε φορά βρίσκω α πούμε... Ας πω ότι χθες γενικά το κέντρο δεν ήταν... Όχι χθες... Ας πω δεν ήταν... Αυτό που λέω εγώ που νομίζω έχει ένα νόημα έτσι. Δηλαδή αν τελικά όλος δεν βρει το βάζει που να είναι ή πάει 10 μέτρα πιο πέρα. Εγώ σου σπαταλάω 15 πέρα, τόσο χθε που, που πέφτια ήταν και άτομα που πράγαν... όχι σπίστο, μίσα, διεκδά, αλλά... δεν πάνω στο Μένα... σε πάνω στο Καλά, δεν έχει τέτοια πάνω... Ναι, δεν έχει, δεν δεν αλλά σε σημεία. εγώ, ναι, ζωή να περάσουμε με και μεγάλο περνούσε από το το θέμα του πανεπιστημίου, και αυτό... την άλλη που το δηλαδή, βλέπω... πολύ, Άντιος θα δαμώς πίσω το νεοτεστήμιο, το σπαρκάρουν όλοι πάνω στο πιστοδρόμιο. Okay. Χωρίς να ψάξει καθόλου άλλος γύρω-γύρω, πάει και το βάζει εκεί πέρα πάνω, επειδή ξέρεις πως ότι εκεί πέρα θα είναι άδεια η θέση. Και μπορεί να έχει δουλειά βέβαια στη σχολή που είναι ακριβώς μπροστά, αυτό δεν είναι δικαιολογία. Δηλαδή ψάχνει λίγο, στην την περίπτωση, βάλτο, αλλά κατευθείαν δηλαδή όσο πάνω φύγει εκεί πέρα είναι λίγο ζωμά, δεν ξέρω. Και μετά, άμα του πει και τίποτα, δηλαδή, κανένα που του λέει κάτι, μαλλόνι παιδί. Δηλαδή, εγώ, δεν, δεν έχει πάλι, πώς δεν έχει, αφού είναι Α το δει του πανεπιστήμια, μπορεί να βγάλει κάτι και να το βάζει μέσα όπου βρει. Αλήθεια Και σήμερα. αυτοί είναι καθηγητέ όλοι, γιατί το, το, το έχουν το hey, καθηδές, φοιτές, φοιτές, φαλίπα, Είμαστε, τόσο πάρα πολύ είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που ζήσει στην Βασικά πρέπει κάτι να γίνει και από το κράτος γενικότερα, δηλαδή το λέμε εδώ και πολύ καιρό ας πούμε έστω ε, κάποια ακόμα parking δημόσια Ναι, yeah, ξέρεις αυτά κάτι, κάτι δηλαδή. θέλουν πάλι στο κέντρο, οι περιφερειακές περιοχές Ναι, yeah, αλλά όμως, άμα, και εδώ, πούμε, άμα στο κέντρο όμως ε, γίνει, γίνει κάτι τέτοιο, αυτοί τα μάξια το κέντρο που πιάνουν τις θέσεις θα τις αφήσουν για τους υπόλοιπους που δεν θα μπορούν στο πάρκινγκ και να Πότε θα να πιστεύω θα γίνει κάτι πάλι, βέβαια δεν θα φτάσεις ποτέ στην άλλο πόλη, αλλά ξέρω, καλύτερα από <laughs> τίποτα Ναι, το τίποτα, ναι, ναι, ναι γενικά της Αναλόγκη δεν προσφέρεται για τέτοια αίρητα, γιατί είναι πολύ μικρό το κέντρο της και γενικά είναι μικρή πόλη όσον αφορά, ας πούμε, το κέντρο της Αναλόγκης ναι, και σίγουρα, τα, τις περιοχές γύρω από αυτό και όσο πάει η χειροτερεύει κατάσταση, γιατί πληθαίρουν τα αμάξια δεν θέλουν και άνθρωποι να ζει αυτά αλλά ειδικά οι Έλληνες που έχουν και το τέτοιο να υπερβάλλουν επειδή 7 κινητά συνέποχη είναι 2 εγώ. Έλληνες και με τα αμάξια. Ναι, όχι, κινητά <σχε> τηλέφωνα οπότε και με τα μάξια είχαν τη δυνατότητα θα παίρνανε 3-4 καθένας πιστεύω <σχε> Σταλά, αλλά εγώ είχα σχετί και άλλα κάποτε λοιπόν, το, το, το λίγο το στομβλίου ας πούμε Επίσης έχει κάποια πάρτινα τα οποία είναι της χαράς το ένα το άλλο και αυτά είναι πληρωμής, ωραία. Δεν θα μπορούσε να γίνει κάποια ρύθμιση από το κράτος. Επίσης οι φυτές να έχουν φοιτητική τιμή στο πάρτινα τους για παράδειγμα. Ήδη, ναι, μπορεί και εσύ ο πέττης. Έχει. ναι. Ναι, να μην είναι η τιμή 7 το κανονικό 6 το φοιτητικό, να έχει... Αυτό από είπες με πολιτές, δεν είναι υπάλληλο. με μηχανήματα ναι. που λένε να δεν πει που είναι ναι, παιδιάς και πλεόνες. Πώς αποδείχνεις ή όχι. Αυτός... Ίσως θα μπορούσε να έχει μια ειδική κάρτα, τι να σου πω. Δηλαδή μια κάρτα parkaillis που να έχει μέσα, να βάζει κάποια λεφτά μέσα και να σου κρατάει με θετικά τα δύο ευρώ κάθε φορά. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει, απλά λέει ε, ότι... Ναι. Ε, μένουν πολλές θέσεις άριστες γιατί όσοι δεν θέλουν να πληρώσει. Καλά, θα μπορούσε και το τρελό, α πούμε, μερικοί ελληνάραισαι εντός αγωγικών. <laughs> λέει σιγά μην πάτε, θα κοιτάω σε πάρκινγκ ο, ο, ο αλλοδαπός εκεί πέρα θα με το χτυπήσει, θα μου το κάνουμε, θα μου το κάνουμε, Ας ερευνηθείς. Καλά, <χω> φταίνει χαζομάρις εντάξει. Πολλοί δηλαδή... το σκέφτονται έτσι αυτό που πλάκανες. Φταίνει χαζομάρις εντάξει. Δηλαδή δεν θα το χτυπήσει εκεί που το άφησε στο δοχρονοσθενό και δεν θα το χτυπήσει ε. μέσα στο πάρκινγκ. Σε δεν είναι τα... αυτό το δεν είναι το αυτοκίνητο σε άλλο. Αυτό είναι το πρόβλημα, ας κατάλαβα. Όχι, μα γιατί είσαι το παρκάρεις στο αυτοκίνητο, στα περισσότερα πάρκινγκ. Μπαίνει μέσα και το αφήνει. Δεν νομίζω ότι το πένι και πένι. στο εμπορικό έτσι έχει γίνει που έχει τύχει να βρεθώ με άνθρωπο που πάρκαρε Και σε εκείνο που έχει κοντάς στον σαρτό Ένα που έχει ψηλοειδιωτικό και, και στα ελεύθερα, κοντάς στα ελεύθερα προφανώς στα παρκάρες μόνος Στοιχάν δεν ξέρω να πάει Στοιχάν κάτι... το σύνει Που έχεις πει Πάλι μόνος ναι, με το παρκάρες που το μηχάνημα το παρκάρες Πάλι μόνο το φίνεις Το φίνεις σε ένα σημείο που σου λέει Ας το δω ακριβώς στο βάζει το, το, το, το. Και το έχει το μηχάνημα, το παίρνει και το πάει κάτω. Πάμε κάτω, έτσι έτσι Ωραία. Τα έχει και σαν αυτά που λέει ο Κρυστό. Εσύ τα έχει. Εντάξει, η μαγαζίνη, αλλά έχει και... σε Ξεκίνησε κάποια στιγμή στο κέντρο, ειδικά που είναι τέτοια. Σε είσοδο πολύ κακή ιστορία. Τα μικρά αυτά. Θα... Το αφήνει και το κάνουμε εκείνη, και το αλλάζουν και το πράγμα. Τέλο πάντων. Ναι, σε εκείνο εγώ τι ναι εντάξει κοιμούν το γοντάφυγα αλλά όχι επειδή μου κάνει κάτι. Δεν τα έφυγα γενικά στο pac εκείνο που πιο μεγάλο δηλαδή. Να ότι η καλή πολιτική έχει το εμπορικό, όπου άμα πάρει για τιμή, μία ρε παιδί μου, πολύ λίγο ξέρω, 2 ευρώ για 4-5 ώρες κρύβεται. Οπότε Ναι ναι, πα με το ειστήριο, πρώτα βάζει το την αλλά ναι, δεν θυμάμαι πώς γίνεται. Νομίζω... Α, όχι, έπαινες, με το... έπαινες το χαρτάκι και γυρνώντας έρχεται στο στήριο και πλήρωνες δύο τρόπων. Όταν κλείζεις το πληρώσεις δηλαδή. Κοίτα, εγώ πιστεύω τα εμπορικά πρέπει να είναι εκτός της Υπάρχει ένα εδώ μέσα... Ε, Μαι, αλλά είναι βολεύει. Το που έχει. Το βολεύει όμως πούμε, εδώ. Γιατί δεν έχουν όλοι αυτοκίνητα. Και τόσο βολεύει, βολεύει. έχει, τόσα Πιο υπάρχει... πολύ το Δηλαδή τα άλλα εμπορικά είναι καλά από τα υπάρχει είναι έξω σε 10 χρόνια θα είναι μέσα Καλά, δεν είσαι πόσο... Ήδη έχουμε γνωστά εμείς που ξεκινάει από το πέρα και... Ξέστηκε την αφού... Θα είναι η μέχρι τέρα, μετά πρέπει να μπορεί Και Δεν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε. Ε, όχι, εντάξει το θέμα ειδικά το panic εξαντλήθηκε, δεν ξέρω, αλλιώς θέλω να μου τη στέγη. το μόνο που θέλω να χάνουμε θέση από Είχε σκουπίδια που πεταμένα, μένα ένα αυτοκίνητο. Παρακαλώ, στην Δεν είναι θέμα του νομάχη, το θέμα είναι... Ε, ο να δώσει σίγουρα λύση. έτσι. <laughs> <laughs> <laughs> νομάς. είναι <ετσι, λύση. laughs> <εγώ>, ο πολίτης πρέπει να είναι Ποδήλατο ξέρω εγώ Στέλκι Α τι είναι Εντάξει το ποδήλατο πλάγμα πλάγμα είναι καλή λύση Συμβούσαμε Φίλατο ρε, αλλά αν να μεταφέρεις πράγματα βάλεις Ποτέ. Ναι, βίστα, πότε. Όχι. Βίστα, πότε. Βίστε. Ναι. ναι αλλά αποστόπησε εδώ πέρα... έχει βάλει τις άπρες διανομές λίμνους δεν υπάρχει κάτι που να το συνδυάσουμε. Το αποστολής κάνει 7 εβδομάδα Γιατί και τα Linux είναι καλά και τα βίστα είναι έμορφα. Κάτι να το συνδυάσουμε δεν υπάρχει. Ξέρω τι να σου πω. Εσύ έχεις και Εγώ και Είχαμε κάνει διαγωνισμό, Ναι, αλλά κάτι άλλο πρέπει, σκίδε, το, <laughs> <laughs> <laughs> Άρα, Εντάξει, λοιπόν, το Υπάρχει η νέα διανομή Linux που ε, βρήκαμε το τελευταία, τον άγιο μαζί μια μέρα, κατά τύχη βέβαια, Η οποία είναι τα δείξτα. Ναι, το είπε. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Τα <laughs> δείξτα <laughs> λοιπόν, ε, και δεν είναι, να πούμε, <laughs> να πούμε, <laughs> μόρφα, <laughs> Δηλαδή, δεν το λέμε για πλάκα. Υπάρχει όμως μια διανομή με κάθε ε, περιβάλλον ε, η οποία φαίνεται να μιμείται τα βίστα της Microsoft δεν φαίνεται τα... να απλά τα γραφικά του είναι παρόμοια Ναι αυτό είναι δηλαδή σε εμφάνιση. εμφάνιση φαίνεται να είναι με τα ίδιο τα βίστα. με το ε, Εντάξει βασικά είναι ίδιο εδώ που τα λέμε μη τραβήμαι είναι ναι. ολόγιο ωραία αυτό τώρα δεν ξέρω το background δεν μιλάω εγώ Το background όχι αλλά βλέπω ότι και τα, και τα widgets Καλά να πούμε είναι ότι το, το, το θέμα και... το είδαμε στο Πες τα Όλα του, του, του Τιτάλα και το έχουμε μπροστά αυτή τη στιγμή yeah. ε, Α, και, και η γραμμή, η μπάρα της έναρξης. Εντάξει, like, η μπάρα της S και η ίδια η έναξη και, και η Ναι, είναι, είναι, είναι Windows περιβάλλον Θα Θε, δηλαδή έχουμε Core Πυρίνα από Linux και γραφικό περιβάλλον... Ο πυρίνα είναι Fedora και μάλιστα είχα ακούσει και παλιά πολύ καλά για τη Fedora αλλά δεν είχα βάλει ποτέ διανομή γιατί δεν είχε κάτι σοβαρό σε γραφικό. Αυτό το δοκιμάω τώρα γιατί είμαι μου άρεσε. Να προλάβω να το κατεβάσω στο μηδέν. Εντάξει λένε ότι μπορεί να κάνει μήνυμα σχετικά αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα πιάσει αυτό γρήγορα. Δηλαδή θέλει αρκετό ψάξιμο γιατί δεν είναι ίδιο όνομα. Δεν μπορεί να... Δεν τους κάνει να τους κάνει να Κοίταξε βασικά από ό,τι λες στο site ε, δεν θα μείνει με τα χέρια σταυρωμένα όπως έκανε παντήπλα με καλύντους. Δεν είχε... ξέρουμε τι έγινε τελικά. Ε, πάντως αυτά τα ονόματα ε, ε, που επιλέγουν σε μάσους Έλληνες ακούγεται πολύ ξερόδο με την περίεργα, βίξτα. Κοίταξε τώρα η λογική του. Είχε του, και. Έξω, για πες. Πολύ καλή ιδέα όπως και πριν, για το λύχος είναι εκεί. <laughs> ναι, εντάξει, βα... <laughs> λέω ρε παιδί μου όπως έχουν τα Ubuntu που παίζουν τα drums ρε, παιδί μου, και ακούγεται ο, και ο... Αφρικανικός ήχος θα μπορούσαν στα Vickster να έχουν ένα που βήχει ξέρω για αρχή να βήχει τρεις φορές και να μπαίνεις κρου Ή άμα έχεις λάθος παιδί μου αντί να κάνεις να, το... να, το... να, το, να, βίχα, το... να το βήχα να το βήχα ξέρω εγώ Να το Vickster Τόσο πάντων, βασικά όπως το λέω, από τα screenshots φαίνεται πολλά υποσχόμενο Εγώ μόνο το δοκιμάσω γιατί τον καιρό δεν έχω λίγο <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <στομίως> <στομίως> <στομίως> Άρα το χώρις τα βάλω. Δηλαδή. Άμα, άμα είναι καλά. δηλαδή με έχουν υποστήριξη για drivers ή το ένα το άλλο, αυτό δεν ξέρω. Αλλά φαίνεται πολύ καλό. Και βασικά το μεγαλύτερο πρόβλημα με τα, με τα Linux αυτό είναι ότι δεν ξέρει αν θα έχεις υποστήριξη για ε, ένα και το άλλο. Και αλλά αυτό έχουν μείνει πίσω και δεν αναπτύσουν πίσω. Να πω άποψη... Ναι, αλλά τώρα πια είναι πολύ, δηλαδή τα Ubuntu φέρανε μεγάλη Panasid. Πλέον μην σου πω ότι εξ αρχής τα <συσί> γνωρίζουν τα πάντα. Ό,τι δεν αναγνωρίζει, λέει, δεν σε πιθώ στο internet για να κάνω αυτό Ε, βρίσκει η προϋπόθεση είναι ότι δεν έχεις συνέσεις με το internet Αυτό είναι πολύ yeah. παλούκι Με το Shadgems.net Έτσι που το μου αχθούν Αφού υποστηρίζει ο Shadgems.net Υποστηρίζει Linux Υποστηρίζει Linux αλλά πρέπει να κάνεις τρελό... Τρελή παραμετροποίηση για να το δει Έτσι Δηλαδή υπάρχουν εγώ που το είχα πατήσει τότε για να βρω στο Google Εγώ είχα βρει τουλαχιστον 5 5-6 εξοδικού Μέχρι και Έλληνες έχει γράψει οδηγού, οδηγός, δεν δηλαδή θυμάμαι. Ε, δηλαδή Βέβαια ήταν τρει οδηγούς και έναν επιστάτη δηλαδή. που έπρεπε Ωραία. Εν πάση περιπτώσει το μελετήσουμε αυτό και αν είναι καλό μπορούμε να βάλουμε, μπορούμε να βάλουμε κάτι... Δείτε πως ε... φάνει. Κάτι δεν ξέρω κατά πόσο, άμα το εγκαταστήσω, ίσως πρέπει να κάνουμε ένα βίντεο του τώρα, όπως είχαμε κάνει παλιότερα με Opera, να δείχνουμε στον κόσμο... Ε, αυτό πρέπει να κάνεις εσύ, καθώς να εγκαταστήσεις... Όχι, έλεγα να το εγκαταστήσω, να βρω ένα πρόγραμμα για λύνους που κάνουν desktop capturing και να το... Α, νομίζεις ότι εγκατάστασεις... Όχι, δεν θα γίνει τα χομία, γιατί πρέπει να κάνεις εστάσεις σε κάποια εξάσταση... Εντάξει, θα πρέπει να κ Μπορούμε να δείξουμε κάποιες τα τι okay. έχει τα σχετικά. Okay. Θα επανέλθουμε ενδοχομένως. Για αυτόν τον καιρό προσπαθώ και εγώ με νύχια και με δόντια. Τέλο πάντων να βρω εργασία. Να με επιτυχίασουν τώρα, να βρω εργασία. Άλλωστε μπορεί να υπάρχει τυχαίο. Δεν τελείωσα. Α, έχω και άλλα πράγματα. Τέλο πάντων, παράλληλα θέλω να βρω και μια δουλειά. Και... Γίνεται παρκαδόρος. Ωχ. Ναι, έχει ζήτηση το δωτάκι, δεν ξέρεις. Λοιπόν, οκ. Τούρσο παραγωγός και θέλω να σπουδάσω... Κάτσε φλάκι, μισολόγιοι μου. Εδώ πέρα που σ Okay. Ε, στο ίντερνετ έπεσε στην αντίληψή μου, μου δύο sites. δεν οποία... έπεσε στην αντίληψή μου, δηλαδή ήταν ψηλά και τώρα πέσα στην αντίληψή μου. Ε... Yeah, okay. <laughs> το... Oh. το Skywalker και το oh. skywalker.gr Και το oh. καριέρα. Sky Skywalker <laughs> δεν ήταν στο Star Wars. Ο Skywalker και ο καριέρα There is another Skywalker. Ο Obi-Wan και Nobby και ο Skywalker και το ε, οι, είναι. οι του site πρέπει το να ήταν πολύ fun Τέλος πάντων Ανεμιστή <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Αν δεν πάμε <laughs> καλά <laughs> ε, ε. <laughs> <laughs> και... Τώρα, τι είναι αυτά τα sites, αυτά τα sites ουσιαστικά είναι πόρταλ Για αγγελίες Αυτό Site ειναι και το είσαι μόνο αυτό, αυτό Μέχρι να το διαβάζω στο blooper αυτό και όχι, δεν ξέρω πώς να ουσιαστικά μια συλλογή από αγγελίες εταιριών διαφόρων κλάδων και εκεί μπορείς να βρεις ε, τις τελευταίες αγγελίες που έχουν βάλει οι εταιρείες αυτές. Έχουν δώσει το, στο site οι εταιρείες αυτές. Είναι πολύ λειτουργικό. Πιο πολύ το καριέρα φυσικά από το κρύο του SkyGoogle. Αλλά έχει πάρα πολύ υλικό μέσα. Δηλαδή από εταιρείες πληροφορικής που έψαχνα εγώ έχει τα κερατά τους μέσα Έχει και Google, δεν είναι κενό. <laughs> ναι, Αυτό Τώρα, που ήταν ότι στην αρχή και στα δύο μπορούσες να πεις θέλω πληροφορικής, οπότε σου βάζεις μόνος πληροφορικής. Όχι. Θέλω και εγώ να γίνω σε φούρνο. Σου βάζεις μόνος φούρνο. Τους οπαραγώ δεν έχει, εγώ τόλμης. Θα έχει την αρχή. Το Skywalker έχει μικρές αγγελίες και έχει τους κλάδους. Πατάς πληροφορική ναι, το και το σου κλάδι. βγάζει... Όλη της πληροχωρικής αλλά όχι μόνο Θεσσαλονίκη Ε, ναι, εκεί πάρει, πάρει Έχεις έτσι, έτσι, έχουμε έχουμε πτυχή, πιο κάτω πιλά, στη θα Θεσσαλονίκη, να πατήσεις σε λόγω εργασία Θεσσαλονίκη Αλλά σου βγάζει, θέλεις ο κλάδος Η στην οργάνωση το Sky Walker τα χάνει Να πέτυχε Τώρα βέβαια, ναι. μπορείς να φτείλεις και βιογραφικό φυσικά, Στο θα... Sky Walker Ναι, στο Sky Walker Αχα Και μέσα από... Δεν ξέρω τώρα τι διαδικασίες που δούλουν εκεί πέρα σε ιδιοποιούνται, το κάπως, προωθούν ναι, μάλλον. Σε συμβούλους, σε... Ή αν αφήσετε πειραματικά ότι εγώ ενδιαφέρω για πληροφορική, α στο βιογραφικό, μπορεί να το... Όταν κάποιος α πούμε ζητάει επιγόντως κάποιον, να δίνει το δικό σου, έχουμε αυτό εδώ, ο οποίος... Ναι, υπάρχει τέτοια περίπτωση. Τώρα το καριέρα.gr είναι πολύ πιο οργανωμένο. Δηλαδή η κεντρική σελίδα έχει φυσικά τα links από εταιρείες, αντιφημίσεις και εδώ πέρα, ξ Μπορείς να κάνεις αναζήτηση αγγελιών όπως αυτό που είπες. Mm -hmm. Πληροφορική, πληροφορική θεσσαλονίκη, μερική κλίμακα απασχόληση... Mm -hmm. Γαλλικά κείμενο. Mm -hmm. Όχι, είναι... εντάξει δεν έχεις παντού κλίμακα. το γαλλικά κείμενο. <laughs> και στην <συμβάζω> εγώ... <laughs> <laughs> το γαλλικά το γράφει στα ελληνικά. Από όταν αφού είναι ξέρω <laughs> <laughs> Δεν ξέρω αν το site υποστηρίζει. Τις άξιοιδες του... Για τον Έλληνα είναι αυτό το πράγμα. Είναι για τον Έλληνα <laughs> δεν είναι για τον Έλληνα. Πιστεύω ότι το καριέρα είναι πολύ πιο οργανωμένο και βοηθάει. Το καριέρα... και αρκετά ενημερωμένο. Και αυτό Απ' δε... καριέρα έχει καμία σχέση με την σχολή... Μάλλον, την καριέρα. Δε. Γιατί από ό,τι ξέρω και εκείνοι αναλαμβάνουν σπουργασία αφού το τελειώσεις από αυτούς. Ε, όχι... Όλοι οι εφηβετισμοί αναλαμβάνουν σπουργασία αφού το τελειώσεις από αυτούς. Απ' λέγεται ήδη, αυτό λέω. Μήπως είναι το site της... Ε, δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Φαίνεται όμως. Να Σαν το χαρακτήρα του και καριέρα με key μπροστά και εμεί να το γράψετε θα το πάρει. Α, με εσύ είναι αυτό που σου που λέω εγώ, σχολείο. τότε έχουν πάρει τα που πότε παίζει να είναι το ίδιο, είναι το ίδιο, ναι. Καριέρα.gr, όπω σχολεί Πραγματικά έχει πάρα θα σας βοηθήσει αν ψάχνετε. είναι ακόμα, που ο οποίο το ξοναπίσει, Γεωγραφικό έστειλες. Περιμένω... έστειλες. που δεν Με γραφικό έτσι, λες. Όχι, έτσι, λες. πώς είναι το πώς θέλεις, Και αποδείξουμε το τι πρέπει. Εντάξει. δεν ξέρεις εσύ ότι η Δωτά έχει κανάλι δικότητας στο YouTube Τι έχει? Κανάλι στο YouTube Κανάλι, ναι. δοηφορικό Όχι παιδί μου έχει... <σχέρω> <σχέρω> <σχέρω> <σχέρω> <Τι διόχι. σχέρω> τέλος πάντων, μέσα με αυτό το κανάλι Δεν ξέρω τι είναι δοηφορικό πια Δεν ξέρω τι θες πέ... πες Έχει ως σκοπό να παρουσιάσει και να μοιράσει Σ' αυτούς που επισκέπτωται τέλος πάντων το κανάλι αυτό Αυτό <σχέρω> μέσα <σχέρω> <σχέρω> <σχέρω> <σχέ Σαν το ε, τις εικόνες και τους οίκους της Ευρώπης Πολύ ποιητικό Έχεις δει τίποτα εκεί πέρα Όχι αλλά σκέφτομαι να το... Εντάξει, εγώ το σκέφτηκα να το πω το... πάντων, να πούμε ότι τα θέματα που κυριαρχούν κυμαίνονται από βίντεο που προβάλλουν το έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι ταινίες που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Media, έτσι ονομάζεται Και να πούμε εδώ πέρα ότι το αστείο σε αυτό το πρόγραμμα Media είναι ότι οι ταινίες αυτές χωρίζονται στις τέσσερις ενότητες και οι ενότητες αυτές είναι... σχετίζονται με τέσσερα συναισθήματα για, ε, Τα συναισθήματα είναι αγάπη, χαρά, λύπη και μάλλον δεν βρήκαν ένα συνέστημα και βάνα χαρά δύο <laughs> <laughs> Δεν ξέρω γιατί Εντάξει, <laughs> μπορεί χαρά δύο να διευθυνθεί τι χαρά ένα όμως Σωστό Ο ε, σκοπός αυτής της ενέργειας είναι να αναδειχθεί η προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση ποιοτικού κινη Παρακαλώ. Αυτό είναι και τα ενδιαφέρον, δηλαδή μπορούμε να δούμε τα δυο εκπομπές και να δούμε τι έχουνε... Και να προωθηθούν οι ευρωπαϊκές ταινίες μέσα από αυτό το κανάλι μου. Καιρός είναι μεσικά να προωθηθούν οι ευρωπαϊκές ταινίες, οι Αμερικάνοι Αμερικάνης πήξαν. Να πούμε ότι η στο σελίδα είναι google.youtube.com slash e -youtube, έτσι λέγεται, και μπορείτε να μπείτε και να δείτε τι πέσει. Αυτά. Έχεις να μους Όχι, ούτε να φέρες Έτσι, πράγμα. Προκλείωσες. Έ, σε δει. Από τον κλειός είναι μετά Καλά, ο Και κλείνοντας νομίζω πρέπει να πούμε και λίγο τι γίνεται με τα event στην πόλη για αυτόν τον καιρό. Ε... Που είναι υπόσχεση που έχουμε δώσει ότι θα τηρείται στο... στη νέα σεζόν. Οπότε θα μιλήσουμε για τις εβδομάδες από 8 Δεκάτου ως 21. Α... Εγώ νόμιζα να τα πει για τις 9.30 εβδομάδες. Όχι, <στολίξη> είναι δύο εβδομάδες και δεν είναι 9.30. Συμφωνείς με αυτό. Συμφωνώ. Ok, λοιπόν. Okay. Ε, από ό,τι βλέπουμε εδώ πέρα στις πηγές μας, στις 8 Δεκάτου, ημέρα Δευτέρα, ε, εκδηλώσεις που παίζουν στην πόλη, υπάρχουν ε, και μεταφραστικές προβολές στο Γαλλικό Ινστιτούτο, τις οποίες μπορούμε να δούμε και αναλυτικότερα ποιες είναι αυτές. Δεν λέει. Ε, λέει ότι απλά κάθε Παρασκευή σε 7.30 ώρα έχει προβολή μιας γαλλικής ταινίας με ελληνικούς πότιλους. Οπότε. Ε, αυτό αρκεί. Ε... Υπάρχει. Η ε... ομάδα μουσική ομάδα τι είναι, Μακροτσφέτ. Η φολκλογική μουσική ομάδα, Μακροτσφέτ, στο θέατρο Άνετον. Όπω ξέρετε, η φολκλογική ομάδα και δει, δει. Ε... Μουσική ομάδα με μουσικά όργανα και τραγούδια από τη Ρωσία. Δευτέρα 9 η ώρα, είσαι ο Οκ, sounds good live jazz μου σκίσω το Garçon Μπρασερή πάλι τη Δευτέρα ε... πάλι μέσω του ελεύθερη ε... Εντάξει, το Garçon Μπρασερή βρίσκεται στη τηλεφώνη και για σου Free 2 τηλέφωνο, telephone, telephone αν ενδιαφέρει και το πρόγραμμα αυτό είναι να πούμε ότι θα υπάρχει κάθε Δευτέρα Λοιπόν, απ' στην Τρίτη, στις 9 Δεκάτου όπου <τλισθ> θα έχουμε την παράξινη οθόνη Strange Screen 6 στο Μουσείο Κινηματογράφου. Mm. Αυτό δεν και τα άλλα παιδιά, πας σε αυτό. Δεν ξέρω, θα δούμε τώρα. Λοιπόν, mm. ε, αυτό είναι μετά από 5 χρόνια συνεχού παρουσίαση στα πολιτιστικά δρόμια της Θεσσαλονίκης, το οπτικοακουστικό φεστιβάλ πειραματικού βίντεο και δημιουργικού ντοκιμαντέρ, Παράξενο οθόνη Strange Screen, είναι ο Ήρη, που πραγματοποιείται για 6η χρονιά από την 3η Ιουνίου ως Σάββατο 13 Οκτωβρίου. Mm. Στο Μουσείο Κινηματογράφου και... της... Θεσσαλονίκης μέσω το Ελεύθερου για το Κοινό. Mm. Ενδιαφέρον ακού ε, λοιπόν, από εκεί πέρα έχουμε τις κινηματογραφικές προβολές του δελθόστε που συνεχίζονται και για την τρίτη Συναυλία Μουσικής Δοματίου στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για όποιον ενδιαφέρεται αυτό λέει καθαίνεται δωρεάν, ελπίζω, και δεν είναι 9 η ώρα, ειστήριο 10 ευρώ Συναυλίδος ε, 9 η ε, Δημήτρη Γκουντήμοφ, Εύη Δελφινοπούλου, Όλγα Ζέρβα δημοσταίνεις φωτιάδης και κωστής χασιότης. Άμα τους ξέρει κάποιος και τους παρακολουθείς, μπορεί να πάρεις να ακούσει. Την τρίτη live 9 δεκάτου, live jazz μου σκίτει στο γκαρσόν στο Mediterranean Cosmos. Όχι στο αυτό που είναις, το έλεγα. Εντάξει, είναι ήδη υπάρχουν παντού. Μάλλον έτσι. Και ας πούμε στην Τετάρτη. 10 δεκάτου λοιπόν έχουμε... «Ladies Night» στην 6 Ναι, «Ladies Night» στην 6η R&B love party στο volar Music Bar Αυτή η Δετάρτη έχει «Ladies Night» στην 6η Α ναι, γιατί είναι η Δετάρτη εκεί πηγές έτσι και με τσάμπα Χρήστο Και έχουμε και μια... και έχουμε και μια της αίσθησης Brown Part 2» «By Loud House, να δούμε τι είναι αυτό είναι έκθεση οικασιστικής και μουσικής ομάδας Lowdown με τίτλο Reproductions Cheap Art στο Art House Gallery. Μπαλ. Yeah. Περισσότερα yeah. μπορείτε να αναζητήσετε στο ίντερνετ. Σύντα 12 του, ημέρα 5η, έχουμε μια συναυλία της Μανδολινάτας Θεσσαλονίκης στην έσο εκδηλώσεις του Πανεπιστημίου Ακεδονίας. Περιμένουμε να έχει είσοδο. <laughs> <laughs> Είσαι το Και δεν έχει. Σε να Δημήτρια, Δευτέρα Έχουμε η. Ναι. επόμενη μέρα θα πάω στο 10. Την επόμενη μέρα. Λοκομώντο. Ναι. Λοκομώντο. Σωστό. Είναι ακόμα. Η στην υδρόγειο. είναι η τη 10. Την Είναι η 10. Είναι Λοιπόν. είμαστε 13. Στι δεκάτου τώρα. Τότε θα είσαι εδώ, και δεν κάνω νύχτα. Έχει ένα μπάγκμπι τώρα. Φέτο γαϊτάνο στο πλατό. Είναι ο Μπέζο γαϊτάνο στο πλατώ. Ήταν στην Τούμπα προχθέ. Ο Γαϊτάνο. Πότε? Στην Τούμπα. Ε, τώρα στι 13 θα είναι στο, στο πλατό. Και στι 14.10.00. δεκάτου... Ε, κόκκινη προσθήκη ο Λίμπι, ο οποίο δεν ξέρω πώ θα Ναι, πρέπει να είναι και παιδικό βασικά. Δεν είναι, δεν είναι παιδικό, mm -hmm. για κατά νου. Είναι ναι, για τα σχολεία του παιδικού. Είναι... Λογικά. 6 εγώ αν να μαχτήσουμε. Αν είναι ένα βασόν, ναι. Και υπόλοιπο 8. Παραστάσεις για το κοινό, Κυριακές στις 11, γενική ίσως 8 ευρώ. Ωραία. Πολύ. Και επίσης στις 14 δεκάτου υπάρχει η όπερα Salome, στο, στο, στο Μέγαρο ζητής. Μουσικής. Και ο Σοκράτης, Παπαγιοάννο και ο Κώστας, ο Φαλκόνης ο πλατώ. στο πλατό. Το πλατό πάμε. Δεν είναι γνωστή η ψυχή. Ε, άμα πάτε στην Όπερα Σαλόμπι, να πάτε με λίγα λεφτά γιατί χρειάζεται. 1, 2 -2 hmm. yeah. Ε, ναι, και τώρα και Εντάξει, 75 δευτερόλεπτα. Τότε και πρέπει να πάμε και άλλα όπω. Εντάξει, είχε πολλά λεφτά ή και άλλα. Σωστό. Θα πρέπει να πάμε και στη δεύτερη εβδομάδα όμω. Λοιπόν. Μπέζο. Όπω στι 15 Δεκάτου, ημέρα Δευτέρα, έχουμε κινηματογραφικό αφιέρμα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πού όμω. Στο Μουσείο Κινηματογράφου της στο Λιμάνι, αποθήκη Θήκη Αλφα, κυριακή ίσοδος 4 ευρώ Ας το η γιατί Ναι, το ξέρω Λοιπόν, 16 Τρίτη Σε συνεχίζονται Ναι, αυτό να αυτό νομίζω ότι είναι και την εβδομάδα και στην ηλιά που έγινε Μπορεί. Βασικά θα γίνει λίγο χαμός έτσι βλέπουμε. <laughs> Ladies Night, κάθε Τετάρτη συνέχεια η αίθουσα. Το στο Πάλι και κάθε Τετάρτη, και αυτό. Και νομίζω και το Reggae Class, Rasta Youth και Στεφανάτη, Advanced to A. Πάλι κάθε Τετάρτη. <laughs> ότι κάθε Τετάρτη εκεί και... A, έτσι. Ε, όχι όλα. να λοιπόν, <laughs> ε, <99 laughs> ενδιαφέρον. ο Δέλτα στο αυτός είναι από τους Sterion Νοβα, ο ένας και νομίζω έχει κάνει και καινούργιο δίσκο το τελευταίο και τα υπόλοιπα είναι από πριν τα οποία συνεχίζονται ε, λοιπόν, στις 19-10 η μέρα Λογικά, ο Πέτρος γαϊτάνος στο πλατό ξανά Μεσικά πας και λίγο Ναι, Την παρασκεύη λοιπόν ο Πέτρος γαϊτάνος στο πλατό 19 19-10 God Beats at Studio Karaoke to be a star Αυτό είναι Karaoke όντω. Ναι, εκεί που είστε είναι στο χτίο της κάποια Ναι, απλά λέω αυτό θα είναι Karaoke ή θα είναι απλά... Είναι, είναι Be a star κάθε Παρασκευή Αυτό το Karaoke το έχει ο... Ένας γνωστός της Ματίας Σου είχαμε πάει Ούτε ομπιστέλλει δω εάν πόρσκληση Πάει στη Ματία Μπορείτε να την βρείτε κάθε μέρα πρωινά στην Altec Ψάχνοντας στο google Επίσης από κάτω πρεμιέρα της διεκανιά του μηνός για Τσαλίκη, Λίτρα και Στάβα Κωνσταντίνου στο Φιξ Αυτό είναι νομίζω μια πολύ καλή περίπτωση Εντάξει κάποιος είναι η fame μου Εντάξει εγώ δεν είπατε πράγματα Συμφωνώ ότι είναι καλή περίπτωση Εντάξει είναι και γνωστά ονόματα Η Σαλόμη συνεχίζεται κάθε πρασκευή Στις 20.10 Ρε και Τσαμιν Ντάμπ στην Ιδρόγειο 20.10 Ρεγγετσάν, Μινδάου, τελευκό. Στο πλατό καθε μέρα. Εντάξει, άμα βάζεις λεφτά. Ε, επίσης και στις 21 Δεκάτου έχουμε ξανά Σοκράτη από, από Ιωάννου και Κώστα Φαλκόνης στο πλατό. Όπως και την προηγούμενη. Μάλλον το πλατό έχει σειρά από τέτοια που ό,τι κατάλαβα Και υπάρχει και το, στις 21 Δεκάτου το Funk Odyssey το Λευτέρη Κορδιάου στο daily. Το daily. Του δεν γλυπνήσετε αυτά σας φάνηκα ενδιαφέροντα ή οτιδήποτε μπορείτε να τα παρακολουθήσετε Να πούμε την πληροφορία είναι από το cityportal.gr Οπότε ο πιστέμβης μπορεί να επιθυστεί και εκεί. Πολύ ωραίο ηχητικό, που συνεχίζει να γίνεται Μπορούμε να τελειώσουμε την εκπομπή Το 17ο επεισόδιο Σιγά σιγά Ή διετοιμάζουμε ιδέες για το δεκατόμωδο Ή δεκατοένα το μπορεί Δεν ξέρεις ποτέ <συρίζει> Πότε <συρίζει> θα Ά, <να συρίζει> αφή, αφή, περάσει επεισόδιο και μετά, αν περάσουμε 2-3 έτσι, μπορούμε να βγάλουμε το Newscast Lost Episodes. Uh, και uh, είναι uh, καινούργιο, επειδή δεν μου, ξέρω είναι που... Και θα πάμε hits από το Google που όλοι ψάχνουν ψάχνουμε lost για ταινία. Yeah, και θα βρίσουμε lot, το Lost στο Episode επειδή μου, στα... το δικό Ε. Σε φτάνικο. Σε αυτό, για το κάτι θέλω να ρωτήσω. Που λέγατε για το podcast με τις σειρές, θα το κάνετε, στα αγγλικά. Ένα καμία δουλειά να κάνουμε, κάτι μπορεί, <συγλώσεις> <συγλώσεις> μπορεί να γίνει. Βασικά ακόμα και, εγνικό, και το site είναι σε πολύ primitive έκδοση. Μόλις ε, στρώσει λίγο περισσότερο και γίνει καλύτερο, ας πούμε, ξέρω, πιο πλήρες, θα βγάλουμε λίγο σε κάποιο νιουσ κασπαρδάκι. Το είναι αλλαφεί, χωρίς λοιπά. 2% είναι τώρα. Σωστή. Μόλις γίνει 3,5%. Θα βγάλουμε στο νιουσ ή στο νιουσ φίλτ κάποιο που δεν θα γίνει. Τώρα βέβαια εδώ πέρα υπάρχει το ενδιαφέρον μπορούμε το κάνουμε αυτό. Το podcast είναι διεσίδης, εγώ δεν έχω 17, Γεια σας έ 18 Ακούστε μας Bye, Bye.